Στίχη 5 14 η αρχιεροσύνη του Χριστού. 5. Έτσι και ο Χριστός δεν εδόξασε μόνος του τον εαυτόν του στο να γίνει αρχιερεύς, αλλά τον εδόξασε ο Θεό ο οποίο ελάλησε προς Αυτόν και του είπεν Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σε γέννησα σήμερον, ότε σου έδωκα την ανθρωπίνη φύση και δόξασα αυτήν για τις αναστάσεις και τις εκδεξιών μου καθέδρας. 6 καθώς και η άλλο μέρος της γραφής λέγει Σύσαι η ιερεύς αιώνιος, σαν τον Μελκίσεδέκ, του οποίου παρασιωπάται εξ τη στη γραφήν η γενεαλογία και ο θάνατος, για να είναι σύμβολο και προτύπωση της παντοτινής βασιλείας και ιεροσύνης σου». 7. Ούτως ο Χριστός κατά τα σημέρα τη επιγείου σωματικής ζωής του, αφού προσέφερε προς τον Θεόν, ο οποίος η δύνατο να τον σώζει από την αγωνία του θανάτου, δεήσει και παρακλήσις θερμά με κραυγήν δυνατήν και με δάκρυα, και αφού ησικούστη την ευλαβή υπακοήν προς τον Θεόν και ενισχύθη, ώστε ατρόμητα να βαδίζει προς τον θάνατον. 8. Κέτι τι το Υιός του Θεού, Έμωθε να πόσα έπαθε την υπακοήν, Δείξε σε αυτήν εμπράκτο και εισήψης των βαθμών. 9. Και έτσι απεδείχθη τέλειος και έγινε εις όλους όσοι τον υπακούν, έτιος οτηρίας, όχι προσωρινής, αλλά ο 10. Και ονομάστηκε προσφωνήθη από τον Θεόν αρχιερεύς αιώνιος κατά την τάξη μελκησεδέκ. 11. Δια των Μελχισεδέκα αυτών ω τύπων τη Αρχιερωσύνη του Χριστού, έχουμε να ύπομε πολλά που δύσκολα ερμηνεύονται και εξηγούνται, επειδή έχετε γίνει βραδύ και δύσκολοι στο να ακούετε με τα αυτιά τη ψυχή σα, ώστε να κατανοείτε τα σψηλά αληθεία. 12. Και σα αποκαλώ οκνού και βαρικόου, διότι ενώ έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, ένα χρόνου που εμεσολάβησαν αφού το γίνατε Χριστιανοί, Πάλι να έχετε ανάγκη να σα διδάσκουν ποια είναι η ε πρώτε και η στασαρχά διδασκόμενη στοιχειώδη αλήθεια των λόγων του Θεού. Και καταντήσατε να έχετε ανάγκη όπω τραφείτε μεγάλα, δηλαδή με τροφή πνευματική κατάλληλων διαρχαρίους. Και δεν είστε προοδευμένοι ώστε να χρειάζεστε στερεάν και υψηλότερα πνευματική τροφή και διδασκαλία. 13. Διότι καθένας που τρέφεται μόνο με πνευματικό γάλα και διδάσκεται στοιχειώδης αληθίας δεν έχει πείραν και δεν γνωρίζει την διδασκαλίαν που οδηγεί στην δικαιοσύνην και τον ακριβή των βίον. Και δεν γνωρίζει την διδασκαλίαν αυτήν, διότι πνευματικός ευρίσκεται η νηπιακήν κατάστασιν και δεν μπορεί να εννοήσει υψηλή και ανωτέραν διδασκαλίαν. 14 η στερεά δε υψηλότερα πνευματική τροφή είναι διατελείους χριστιανούς, οι οποίοι από την άσκηση και συνήθεια έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα εις να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και του κακού, της αληθείας και της πλάνης.